Run the low. και επιλάκησης παντός προσώπου ανευτηρήσεως ή ασβήποτε διατυπώσεως ή την ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψη. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης με κλειστό χώρο ή εν Πάσα τη θα διαλύεται δια των όπλων Μέχρι νεωτέρα διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εξ της πόλεως βάσης φύσεως, οχημάτων και πεζών οι εξελθόντες εις να επανέλθουν αμέσως εις στασικία Σοικίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, πάση εις τα Σοδούς θα πυροβολείται άνευ Θα δισταθεί, έχει αρχίσει να φοβάται Σχολή και σπίτι, δουλειά και σπίτι Στουρνάρι πατησίων, που πήγε ο και έχει κουραστεί, κλείνει την πόρτα να στενάζει Στο ράβιο παίζει μουσική, το ίδιο άσμα νευριάζει Ηλια πάλι όλα που με στο Τότε, κι ας λέγαν κανάλα στο σχολείο Η χούτα δεν έπεσε ποτέ Κι ας στο σχολείο Έτσι κι από μια χώρα που τα βγάζει στον αέρα. σε μιλά, ένα μικρό τη παθητή που πήρε τώρα τα να μια σφαίρα. Εδώ, εδώ πολιτεχνείο, εδώ, εδώ πολυτεχνίο. Μπορεί να με βγάζει απ' τα κάτω. Μπορεί να μην πειλά ποτέ. Μα τώρα τα έχω πάρει στο πλατείο. τυπο πλατεία ραδιο καλησπέρα ακούτε την εκπομπή Εστία Νομέας στο μικρόφωνο της πλατείας I'm... και Φώνα Βασιλική στη σημερινή Εστία Νομέας έχουμε κοντά μας τον οδοντολόγο τηλεφωνικά τον οδοντολόγο Γιώργο Κασματέ καλησπέρα κύριε Κασματέ μεγάλη χαρά καλώς καλησπέρα, καλησπέρα σας. ε ο κύριος Κασιμάτη σε καάνει μια καταγγελία την οποία ανέβασε και στο ραδιόφωνο περί του παράνομο εκλογών τον σημερινό εκλογών Μπορείτε να μας αναπτύξετε, γιατί οι σημερινές εκλογές είναι παράνομασια. Ε, οι σημερινές εκλογές είναι παράνομες με, με την έννοια ε, ότι δεν έχουν ε, ε, τυπικά, τυπικά μεν ε, τηρήθηκε ο τύπος της προκήρυξης τους, αλλά δεν ανταποκρίνονται σε ανάγκη του από και σε λόγω του πολιτεύματος από αυτού που προβλέπει το Σύνταγμά μας, δηλαδή το, για να γίνουν εκλογέ για να γνώμησαν αυτέ οι ευλογές, να, που είναι προορές, ε, έπρεπε να υπάρχει ένας από τους λόγους που προβλέπει το, που προβλέπει το Σύνταγμα. Ε, Αυτό ο λόγο δεν υπήρξε, έγινε μόνο, όπως είναι σαφές και όπως δηλώστηκε, για να νομοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο το, η συμφωνία η οποία, ε, οποία ε, συνήθιζε στι Βρυξέλλε. Οι λόγοι ε, για του οποίου α... χρειάζονται για να είναι νόμιμοι μεσαφιακοί είναι, μπορείτε να σε αναπτύξετε. Ε. Ε, κοιτάξτε, για να ήταν να μπορέσει, να υπάρχει, υπάρχει ε, ένα ε, λόγο. Πρώτα πρώτα, ότι δεν μπορούσε να α, στηριχθεί η κυβέρνηση. Εδώ μεθοδεύτηκε ε, με παρέτηση τη κυβέρνηση, μαζοδεύτηκε η ανάγκη να γίνουν εκλογέ. Δεν ήταν φυσιολογική. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν είχε λόγο παρέτηση αυτή τη στιγμή και δεν υπήρχε λόγο να, να υπάρχει, δηλαδή να δημιουργηθεί αυτή η υποχρέωση του Προέδρου τη Δημοκρατία να οδηγήσει την χώρα σε εκλογέ. Ε, για, να, για να υπήρχε αυτή η ανάγκη θα έπρεπε πράγματι η κυβέρνηση να ε, έχανε την εμπιστοσύνη της Βουλής φυσιολογικά ε, να μην μπορούσε να στηριχθεί σε πιο ψηφία και να μην μπορούσε να, να, να, να πάρει από άλλο κόμμα ε, ε, ψήφο αναρχή αρχίσει η Δηλαδή πρέπει να χάσει τα δελωμένη του λέμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, η δεδηλωμένη όμως εδώ απολέστη με μεθόδες. Δηλαδή το ίδιο το κόμμα που είχε την πιο ψηφία της Υπουργής ε, ε, παραιτήθηκε, έδωσε εντολή στου βουλευτέ ε, του να μην, ε, να μην ε, ε, στηρίξουν ξανά το ίδιο κόμμα στην κυβέρνηση, δεν αποδέχθηκε δηλαδή διερευτητική εντολή εκ νέου, όπως ε, θα μπορούσε να το κάνει. Για ακριβώς για να οδηγηθεί η χώρα στις, ε, στις ε, εκλογές ε, που ήταν κατά κάποιον τρόπο όπως φαίνεται, εντολή και των δανειστών γιατί δεν έφεραν όχι μόνο δεν έφεραν αντίρρηση οι δανειστές αλλά και είπαν ότι γνώριζαν την όλη πορεία και δεν εξεπλάγησαν Επομένως ε, θα θέλανε ασφαλώς να έχουν μια βουλή η οποία θα είναι σύμφωνη με τη Νέα Συμφωνία, κατά πλειοψηφία, ώστε να πούν ότι να, η Συμφωνία αυτή τη θέλει και το αντιπροσωπευτικό σώμα του ελληνικού λαού. Ε, και τούτο το χρειαζόντουσαν διότι χάσανε το δημοψήφισμα. Αν το δημοψήφισμα έβγαζε ναι, όπως ήλπιζαν, ε, τότε ε, δεν θα χρειαζόταν να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, η κυβέρνηση θα έλεγε ότι έχω την εμπιστοσύνη, της, ε, ε, έχω την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού να προχωρήσω στη συμφωνία που ρωτάω. Ε, εάν πρέπει να γίνει αποδεκτή, όχι, το σχέδιό τη δηλαδή. Και επομένω δεν θα χρειαζόμουν οι εκλογέ. Το χάσανε όμως το δημοψήφισμα χωρίς να το περιμένουν. Και έτσι έπρεπε να μεθοδευτεί ένα άλλο τρόπο να έχουν δει την λαϊκή την λαϊκή στήριξη. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ε, η συμφωνία η οποία και αυτή όπω τα προηγούμενα μνημόνια ήταν παράνομα ε, ότι δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται με αυτό το πράγμα. Ε, όλο αυτό το θέατρο καθιστά την, ε, τις εκλογέ αυτές ε, ουσιαστικά παράνομες, δηλαδή αντίθετες με την δημοκρατική αρχή η δημοκρατο οι λόγοι που προβλέπονται από το Σύνταγμα πότε διαλύεται η Βουλή εξυπηρετούν τη Δημοκρατική Αρχή την, ε, και ενώ εδώ δεν εξυπηρετούσαν τη Δημοκρατική Αρχή αλλά εξυπηρετούσαν συγκεκριμένο σκοπό των δανειστών. Η επιβολή των εκλογών από έξω, από ξένα κέντρα είναι και αυτό ένας λόγος που θα μπορούσε να τις καταστήσει παράνομες. Βεβαίω είναι οπωδήποτε αλλά φυσικά αυτό δεν αποδεικανόμα Έγγραφα, αλλά συνάγεται πάντοτε από, από, το, από την όλη διαδικασία των εκλογών. Και είναι σαφές ότι ενώ παλαιότερα δεν ήθελαν να ακούσουν ούτε για δημοψηφίσματα, ούτε για ε, οι ξένοι ιδανιστές μα ούτε για εκλογές για νομοποίηση, ή δεν δέχτηκαν ποτέ να περάσουν οι συμφωνίες των μνημονίων από τη Βουλή νόμιμα, ε, όπως ορίζει το Σύνταγμα και το Διεθνές Δίκαιο στο τέλο δέχτηκαν πρώτα το δημοψήφισμα ε, γιατί ήλπιζαν για το ναι και ε, το ναι ανταποκρινόταν και στην όλη προπαγάνδα που κάνανε τα μέσα μας διουσυνημέρωσης εκείνον τον καιρό, τα ημόσα σε την τρομοκρατία και τα λοιπά. τι θα γίνει αν φύγουμε από την, Ευρω... από το... από την Ευρώπη και ούτω καταξίσου ε, από τη στιγμή που δεν πέτυχε αυτό έγιναν άλλες εκλογέ. όλα αυτά δείχνουν ακριβώς τι κινήθηκε και από ποιος κινήθηκε ε, η όλη αυτή η διαδικασία ε, και μια ερώτηση για το δημοψήφισμα η παραβίαση της λαϊκής ετοιμιγωρίως του δημοψηφίσματος ναι. αυτή από μόνη της δεν επισύρει ποινικές ευθύνες δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα το θέμα το ποινικό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο, το οποίο... Αλλά ούτε έχει νόημα να πούμε. Στην Επιτροπή μετέχεται, δεν Ναι, ναι, σε αυτήν ε, Καλησπέρα κύριε Κασιμάδη και από μένα. Θα ήθελα ε. να, να σας ρωτήσω ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η καλύτερη στάση ε, του λαού σε αυτές τις εκλογές από ηθικής και στρατηγική άποψη. αν θέλετε. Ε, Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά την, την ερώτησή σας. Ε, μάλιστα. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η καλύτερη στάση που θα μπορούσε να κρατήσει ο ελληνικός λαός σε αυτές τις εκλογές από ηθική ας πούμε, παύλα, στρατηγικής άποψης. Ε, ποια θα ήταν η στάση? Ναι, δηλαδή η αποχή, ας πούμε, θα μπορούσε να... Εγώ νομίζω ακριβώ, διότι ότι έβγανα ήδη τη διακήρυξη, δήλωση, δημόσια δήλωση στα μέσα μας, ότι πιστεύω ότι ακριβώς επειδή αυτές, ε, αυτές οι επιλογές ε, δεν ε, αντιπροσωπεύουν ανάγκη της δημοκρατίας, αλλά, αν, ε, αλλά οδηγούν ή θέλουν να καλύψουν ε, πολιτικά την, ε, την συμφωνία την οποία θεωρώ ανομή, το τρίτο μνημόνιο, ε, πιστεύω ότι θα έπρεπε ο ελληνικό λαός να μην συνεργήσει Σε, αυτό το, σε αυτή την παρανομία το, Την αντισυνταγματικότητα Και πιστεύω ότι τα κόμματα τα οποία συμμετέχουν Με ελάχιστε στις εξαιρέσεις ε, Τα κόμματα που συμμετέχουν δεν μου έβαλαν επαρκώς ε, Ή καθόλου μπορώ να πω τα βασικά όπλα τα οποία έχει η Ελλάδα σήμερα και τα οποία πολλές φορές έχουμε αναλύσει ε, απέναντι στους δανειστές ε, για να διεκριτήσει τα δικαιά της. Μάλιστα. Κατά μία άλλη άποψη, ε, κάποιοι άλλοι κατακρίνουν μάλλον την αποχή, δεδομένου ότι το πρώτο κόμμα, το ποσοστό που θα πάρει θα διαμορφωθεί με βάση ε, μια μειονότητα που θα το ψηφίσει. Εκεί πώς απαντάμε. Όχι, δεν, δεν, το ζήτημα της αποχής είναι ένα μήνυμα προ του δανειστές οι οποίοι θέλουν, οι ε, οποίοι αν είναι μεγάλοι, γι' αυτό μάλιστα και τα τελευταία χρόνια αποφεύγουν να την ανακοινώνουν αμέσως στην αποχή, την βρίσκομαι συνήθως στο διαδίκτυο. ενώ δεν την ανακοινώνω επίσημα. Ναι. Ε, η αποχή και τα άκυρα ε, σημαίνει ότι ο ελληνικό λαό εξακολουθεί να λέει όχι να συμμετέχει σε αυτό το, το, το διαρκές ένδειο Κυκλοφορούν, να σα κάτι άλλο, ε, τι τελευταίε δύο μέρε κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα στην πλωγκόσφαιρα και στο Ιντερνετ ε, που κάνουν λόγο για παράνομη, ότι είναι παράνομη πράξη αποχή. Δηλαδή, λε και εκφοβίζουν τον κόσμο που θα απέχει, ότι επισύρει αυτό ποινικέ ευθύνε. Αυτό ισχύει. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει, έχει καταργηθεί αυτό το πράγμα από πολλά χρόνια. Τα παλιά τα χρόνια που είχαμε αστυνομικό κράτο, εάν ε, ε, ε, δεν πήγαινε κανεί να, να ψηφίσει, δεν του δίναν διαβατήριο ω ή κάτι τέτοια ή δεν μπορεί να είχε και ακόμη και ποινική αυθύνηση παλαιότερα ακόμη. Αυτό, αυτό όμω έχει καταργηθεί. δεν υπάρχει, δεν είναι νόμιμο, είναι δημοκρατική η δικαίωμα του καθενός να ψηφίσει ή όχι. Ε, Βεβαίω όταν είναι οι εκλογέ σωστές και σύμφωνες με το Σύνταγμα αποτελεί καθήκον πολίτη αυτό το λέω και το υπογραμμίζω, ότι θα πρέπει να συμμετέχει. Εδώ ακριβώ ε, η αποχή είναι μια αντίσταση, μια πράξη αντίσταση σύμφωνα με το άρθρο 120 του Συντάγματο. Κύριε Κασημάτη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία σας την οποία είχαμε. Δέσο, Όποτε είναι δυνατό, καλό θα ήταν άμα θέλετε να παρευρεθείτε και στο στούτο του σταθμού μα να αναλύσουμε την συνταγματικότητα των μνημονίων. Αν το, το Όταν στην και... Αθήνα, θα χαρώ πολύ. Ωραία, σα ευχαριστούμε Χαριστούμε. πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. μέσα ακούτε το Καλας του Γκοραν Μπρέκοβετς, άλλη επαναστική πράξη αυτή, καμία σχέση με αυτό το οποίο συντάγαμε πριν, περί αποχή Άκυρου με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη. λοιπόν ε, τον κύριο Κασιμάτη η αποχή σε αυτές τις εκλογές και κάτω από τις συγκεκριμένε συνθήκες είναι ίσως η καταλληλότερη στάση που μπορούσε να κρατήσει το εκλογικό σώμα ε, δεδομένου ότι αυτές τις εκλογές είναι αντισυνταγματικέ. Ε, και στην ουσία επιβλήθηκαν από τα ξένα κέντρα εξουσίας από τους δανειστές και επομένως η αποχή σε αυτή τη φάση σε μια πολιτική στάση μια στάση αντίδρασης και ίσως η τιμιότεροι, α πούμε, μπορούσε να κρατηθεί, σύμφωνα με τα σημαντικά. Μια πράξη απαξίωσης του πολιτικού συστήματος, πάντως, και προσωπικά θέλω να πω ότι πάντα θεωρούσα από την αποχή πολιτική πράξη, βέβαια μερίδα της αποχής, θέλω να πω, και την αποχή στο συνολό Με το παραλαμβάνουμε, δεν ταυτίζεται η αποχή της παραλίας, με την αποχή, για παράδειγμα, ενός χώρου, π.χ. του αρχικού χώρου, ή την αποχή του... Που προτείνει ο κύριος Κασιμάτη. Έχουμε και τον αληθινό τύπο στο στούντιο, ο μιλάει με την ε, συντρόφισσα <laughs> την ώρα που μιλάω, Εγώ. Συνταγωνίστε. Το σύνταγο έχει πιο βαθιά, έτσι. Αδερφική έννοια. <laughs> <laughs> Τέλο πάντων, τα, τα πράγματα είναι κάπω γενικώ. Τι, Έλα έρχομαι πιο κοντά μου. Θε να μου πεις ότι δεν ακούγομαι. Τι να σου πω ότι ακούγομαι μια χαρά γιατί με βλέπω και στα κίτρινα. Στα πράσινα, είσαι εντάξει, λόγω ηλικία υπάρχει μια χαμοτοψία. Στα κίτρινα είμαστε τώρα που <laughs> μιλάω. <laughs> εντάξει, Ωραία. θα το αντιπαρέλθω αυτό. Αλλά να αναφέρω ότι αυτέ οι εκλογέ είναι παρανόμε σε αυτό είπε το είπε ο Και ήθελα απλώ να, να αναρωτηθώ δυνατά εάν οι προηγούμενε εκλογικέ αναμετρήσει ήταν ενόμιμε. Υπό την έννοια, ας πούμε, ότι τα αποτελέσματα των εκλογών μας θα δίνει μια Ισραηλινή ιδιωτική εταιρεία που σχετίζεται με τον κύριο Βγενόπουλο. Ο οποίο κύριο Βγενόπουλο ε, είναι που του χάρισαν την Ολυμπιακή, αν δεν κάνω λάθο, για να υπάρχει και καλά ανταγωνισμό στην αεροπλογία. Ε, είναι αυτός ο κύριος που και Ξεκίνησαν όλα αυτά με το κάψιμο τη Μαρτίν και την δολοφονία αυτών των ανθρώπων. Ο κύριο που χρεοκόπησε το τραπεζικό σύστημα τη Κύπρου. Ο κύριο που χρεοκόπησε το τραπεζικό σύστημα τη Κύπρου και λογικά θα έπρεπε να είναι στην φυλακή. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι και αυτή η εταιρεία η ισραηλινο αμερικανο τέτοια κτλ. δίνουν τα αποτελέσματα τα οποία θα έπρεπε να μα τα δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ε, πέρα από αυτό, ελπίζω να στα κόκκινα λόγω ηλικία. Στα κόκκινα δεν είσαι σίγουρα. Ωραία. Ε, και ήθελα να πω ότι παλαιότερα μπορούσα να μάθω στο δικό μου εκλογικό τμήμα στον αριθμό 673 εκλογικό τμήμα τη περιοχής άνω κάτω από μίτσα να μπω και να δω τα, τα αποτελέσματα, τα εκλογικά τώρα δεν μπορώ να τα δω αυτό σημαίνει ότι ας υποθέσουμε ότι υπήρχε ένα κόμμα που λεγόταν Νίτσος Βελούδιος και αυτό το κόμμα το ψήφιζα μόνο εγώ. Καλομελέτα και έφερε. δε. Καλά, Σίγουρα ψή, θα υπάρχει. Λοιπόν, και το ψήφιζα μόνο εγώ. Στο δικό μου το τμήμα. Μπορούσα να μπω και να δω την ψήφο μου. Τώρα δεν μπορώ να τη δω. Εγώ, α πούμε, ψήφισα κοινωνία, ρε παιδί μου, έτσι. Χριστό ανέστη χνευρό και άγιο μου ονούφρι και τέτοια. Ωραία. Στο εκλογικό τμήμα αυτό που σου λέω. Δεν μπορώ να πάω να δω την ψήφο μου εκεί πέρα που ξέρω. Κανένα δεν ψηφίζει εκεί που ψηφίζω εγώ. Δεν μπορώ να δω την ψήφο μου. Έτσι, Επομένω, από μόνο του όλο αυτό το πράγμα είναι παράνομο. Για να μην πούμε ότι είναι παράνομες. και οι κυβερνήσει και όλα είναι παράνομα, και γενικώ αυτό, επειδή είπαμε για αυτέ τι εκλογέ ότι δεν Ναι, ναι. Απλά υπάρχει και μια διαφορά, τώρα έχω εγώ την αίσθηση, λέω, ε, μεταξύ α πούμε αυτού που ονομάζουν πολιτικά παράνομο και νομικά παράνομο. Καμιά φορά, ας μην... ακόμα και στο αστικό πολιτικό σύστημα, υπάρχουν κάποιε δικλείδε, οι οποίε προφανώ δεν, δεν μα χαρίσανε, από όλε οι οποίε μα προστατεύουν και μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Πολλέ φορέ μέσα από αυτό. Ε, σε κάθε περίπτωση, προφανώ από το 10 και μετά, τουλάχιστον κάθε εκλογική διαδικασία σίγουρα έχει τα προβλήματά της. Πάντω να διορθώσω, να με διορθώσω. Δεν είναι παράνομες οι εκλογέ, δεν είναι παράνομη η σύγκρουση. Δηλαδή. Είναι νόμιμα όλα αυτά. Είναι όμω όλα αυτά αντισυνταγματικά δηλαδή έχουν φτιάξει νόμους για να προστατεύονται αυτοί αλλά αντίκειται στο σύνταγμα το ίδιο το σύνταγμα δηλαδή δεν επιτρέπει όλα θα πω σούμε δεν τα επιτρέπει και γι' αυτό σκίζονται όλοι και μιλάνε ας πούμε για το σύνταγμα και θέλουν να το αναθεωρήσουν εκ νέου Αν μου τώρα βέβαια δεν θα χρειαστεί να κουραστούν διότι θα τους πει το ESM η Ευρώπη κτλ οι φίλοι μα οι εταίροι, θα τους πούνε αυτοί πώς να το κάνουν. Μπορεί να τους το γράψουν κιόλας. Οπότε θα έχουμε το Σύνταγμα της Ελλάδας. Στα Αγγήλια. <laughs> Λοιπόν, όπω ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο και από διαβάζουμε εδώ και σε διάφορα sites, πάνω από 40% η εποχή μέχρι στιγμή και σύμφωνα με πληροφορίε συγκεκριμένα τη κρατική τηλεόραση, η εταιρεία Alco προβλέπει τώρα πάνω από 40% εποχή στι σημερινέ εκλογέ. Αδιαφορία και απογοήτευση φαίνεται να, πλέον, να κυριαρχούν πλέον στο εκλογικό σώμα. Από τι εκλογέ του Ιανουαρίου η εποχή ήταν 35,13%. Ενώ στο δημοψήφισμα του Ιουλίου ανέβηκε στο 37,5%. Αυτό είναι από ποιο site πάνω? Αυτό ανέβηκε με βάση πληροφορίε σε ALCO από το news.gr, αλλά δεν έχει σημασία γιατί είχε ανέβει σε διάφορα και site. Βλέπω από το ΑΒ, είναι Red, βλέπω διάφορα site διαφορετικού mm -hmm. περιεχομένου πολιτικού μεταξύ του. Mm -hmm. το, το οποίο λένε αυτό που το περιμέναμε, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εποχή στο τραγικό σύστημα. Βέβαια τα μεταφέρουμε και αυτά με επιφύλαξε. Γιατί συμπαθιστά όπως όπω πάντα η Άλκο, αλλά αυτέ οι εταιρείε δημοσκοπήσεων. Εντάξει, εντάξει, οι δεν πέφτουν πάντα μέσα. Πάντω είναι ένα ρεύμα το οποίο φαίνεται στην κοινωνία. Δεν χρειάζονταν να το δούμε. Καλά, πόσους γνωστού έχουμε ο καθένα μα που δήλωναν ότι δεν θα ψήφιζαν και θα πήγαν σε αυτέ τι εκλογέ. Και γνωστού πολιτικοποιημένου και από ναι. κινηματικούς χώρου. Να πω επίση κάτι ότι εάν αυτοί παρουσιάσουν την αποχή α πούμε 40% τότε εγώ με στο μυαλό μου. Θα φτιάξω μια άλλη εποχή δική μου που θα προσεγγίζει το 60%. Mm. Διότι αποδεικνύεται τόσα χρόνια ότι οι εταιρείε δημοσκοπήσεων απλώς προετοιμάζουν τον κόσμο ψυχολογικά για τα αποτελέσματα που θα μας πούνε στο τέλος, mm. ότι ισχύουν. Στην νομοσιολογία, κατάλαβες τώρα, έτσι. Μας ψεκάζουν και τα λοιπά, αυτό που λέω. Όμω, καμμένο. Καμένους, τα... <laughs> ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι εγώ αυτό έχω στο νου μου. Δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη. Πληρώνονται για να κάνουν αυτό που κάνουν. Στι δημοσκοπήσεις που κάνουν δεν περιλαμβάνουν ένα σωρό κόμματα. Δείχνουν τα μικρά κόμματα στι δύο η ώρα το πρωί, στι τηλεοράσει. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Και αν δεν του πληρώσει, δεν σε βάζουν ένα σωστό δείγμα. Δεν ρωτάνε καν. Και όχι μόνο. Και οι ερωτήσει που κάνουν, όσε φορέ με έχουν πάρει, εγώ του λέω Ναι, να συμμετάσχω α πούμε ε, Μου έχει τύχει φάση, α πούμε, με ρωτάνε. Ε, Πιο θεωρείτε καλύτερο Πρωθυπουργό, τον, ε, Τσίπρα ή τον. πε τα το μάγκρε. Τον ή τον Μελμαράκη. <laughs> Κάνα που δεν είχε πει ο εγώ πούμε. Δεν <laughs> επιλογή, δεν υπάρχει. Και λέει αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα για τη στατιστική μιλάμε έτσι. Κόντρα σε όλου του νόμου τη στατιστική, λοιπόν, βγαίνουν αυτοί, κάνουν κάποιε υποτυπώδει έρευνε και προετοιμάζουν τον κόσμο ψυχολογικά από πριν. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που ψηφίζουν αυτό που θα κυβερνήσει ή τον αμέσω επόμενο. Για να νικήσουν αυτόν που θα νίκαγε, που προηγείται δηλαδή. Υπάρχουν και αυτά. Μιλάμε τώρα για παππούδε, γιαγιάδες και τέτοια, που άγονται και φέρονται από τη δημοσκόπηση. Δηλαδή, ο αναλόγω με τη δημοσκόπηση θα συμπεριφερθούν. Καλά και ναι, Εμένα μου λέει κάποιο γνωστό προάλληλο ότι ένα φίλο του του είπε ότι εντάξει, δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Τελευταία στιγμή θα, θα το δω. Αναλόγω ποιο είναι το πρώτο κόμμα, σε αυτό θα ρίξω, ας πούμε. Σκεπτικό μεγάλο ανθρώπου, έτσι. Ούτε πετσερικάσταν ούτε ηλικιωμένο όσο που δεν ξέρει τι γίνεται. Σε κάθε περίπτωση η Αποχή είναι ένα ρεύμα. σω ε, πότε ανοίγουν οι κάλπε. Όχι ανοίγουν, πότε τελειώνει η καταμέτρηση. Ε, κοίταξε τα αποτελέσματα. με το πρωί το πρωί, αλλά γύρω στι 9 η ώρα θα ξέρουμε. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ένα ρεύμα η Αποχή. Ε, το βράδυ θα είναι. Άμα υπάρχει. Ε, Συγγνώμη, τι είπε, και τι μετά. Ε, δεν έχει σταυρό. Α, δεν έχει σταυρό, θα πιο γρήγορα. Δεν αυτό. είναι πιο γρήγορα. Ναι, ισχύει, ισχύει. Ως κάθε τώρα είναι ένα ρεύμα το οποίο καταγράφεται. Ε, όταν θα τελειώσουν θα, την καταμέτρηση θα είναι ίσως ένα δεδομένο και να ευχηθούμε από την επόμενη μέρα ε, ό,τι και αν επέλεξε κανένας αυτή η εποχή αν είναι τόσο μεγάλο σε λένε να κινηθεί σε μια δυναμική κατεύθυνση ρήξη για να τροπίζουμε το σύστημα αυτό και να μην καπιλευθεί από άλλους. Δηλαδή θα παίξει μετά ένα μεγάλο παιχνίδι για το ποιο θα πάει να ενσωματώσει αυτή την εποχή. Ένα μεγάλο μέρο τη εποχή. Κάποιοι τον πετάξουν, δεν πετάξουν. Κάποιοι άλλοι θα πάνε να μου κομμάτι τη εποχή. Μια ευχή, απλά μεταφράζω. Κοίταξε, θέλετε. εντάξει, πολύ καλή η ευχή σου, αλλά δεν έχει δράκο. Υπό την έννοια ότι με όσου έχω μιλήσει, που μου είπαν ότι θα απέχουν από τι εκλογέ, αυτό που μου είπαν ήταν συχάθηκα, Σιχάθηκα, βαρέθηκα, θύμωσα, δεν του μπορώ, δεν ασχολούμαι πλέον. Αυτό είναι, το, αυτό είναι το θέμα. Το παράθυρο δεν ασχολούμαι πλέον. Επίση αυτό το πάρα θα μην υπάρξει τότε, την ναι, πάρα, Τους Εναι, βαρέθηκα, ναι, θύμωσα ναι. Θα τους ανατρέψω αυτό. είναι συνευχές και εγώ το έρχομαι μαζί σου Εντάξει να ανάψουμε ε, ε, Κανακαντήλη στην ε, Παναγία της Τίνου Ας πούμε Αλλά η πρόβληψη αυτή ε, είναι ε, ε. Κάνανε μεγάλη προσπάθεια να οδηγήσουν Το λαό σε αυτό το πράγμα ακριβώ αυτή τη στάση Κάνανε μεγάλη προσπάθεια Όπως κάνανε μεγάλη προσπάθεια Να βάλουν τον κόσμο Να... να ε, να πει ότι και αυτοί οι ίδιοι είναι για την αριστερά. Άλλο τόσο μεγάλο να, να είναι καλά ο Αλέξη. Να είναι καλά ο. Σιγά-σιγά το έκανε ο Αλέξη. Αυτό το μυαλό ο, ο Αλέξη. Έτσι, ο Αλεξέτσι mm. Τσιπρόφ. Ο Αλεξέτσι Τσιπρόφ νομίζω ότι φοράει η παπούτσια από αυτά που φοράνε τα μικρά παιδιά με σχράτηση και μάλλον δεν ξέρει να δεν υπορτώνει. Λοιπόν, και όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό του θεωρώ άσχετου και αμόρφωτου. Άσχετου και αμόρφωτου, όταν του ακού και μιλάνε, έχουν ένα υποσχεσιολόγιο, ένα θάρρο. Και να και τέτοια, το οποίο του το έχουν γράψει και δεν έχουν καμία, καμία μόρφωση. Επειδή αυτό το λέγαμε νομίζω και την άλλη φορά, ότι κάποιοι παλιοί πολιτικοί είχανε και ένα υπόβαθρο. Δηλαδή, σου λέγεται και κάτι, και ένα πολιτικό λόγο είχε διαβάσει και διαβάσει δύο βιβλία. Αυτή είναι παντελώς αμόρφωτη. Μα η τι πε τώρα να πούμε. <laughs> Άκουσα το πρωί μια δήλωση στο ραδιόφωνο, α πούμε. Και λέει, εμεί που εγώ που είμαστε για την Τόμπριτσα, εγώ κάτι, Με, κάτι, κάτι τέτοια, το φραζιολόγιο, το πολιτικό έχει πέσει δηλαδή, κατά παραθωθία. Εντάξει, σε ποιον τώρα. Με το ξαναπέροντα και βαριέμαι τον εαυτό μου. Είναι ότι αξίζει στη Νέα Δημοκρατία ο Μημαράχης. και αυτό πάει την πολιτική κουβέντα. Στην ώρα του Κανονικά. Ναι, μα κοίταξε, ναι, α <laughs> πούμε σε ένα να είμαστε σαν τους Αμερικανούς που έχουν μια αποχή, ξέρω εγώ, 60 και ζει ο καθένας στον κέτο του, για το ζει το δικό του δράμα, περιμένει από την πρόνοια να τον ταΐσει, να τον ντύσει, να τον στολίσει από τον στρατό τη σωτηρίας και δεν ξέρω εγώ για την Goldman Sachs μου τα κουπόνια και είναι αμέτωχος πλήρω. Γι' αυτό σου λέει η ευχή μου, μάλλον η ευχή δεν είναι καλό πράγμα. Η επιδίωξή μας, δεύτε την επόμενη μέρα, άμε είναι τόσο μεγάλη αποχή αγώνα, να... να... να... να... αγώνα να... ακριβώ. Θέλει αγώνα αυτή η εποχή και να γίνει μαχητική απολύτω. Να ενημερώσουμε και... τον κόσμο και να του πούμε ότι κοίταξε, σκέψου ότι σαν και εσένα, πούμε, υπάρχει ένα 50% το οποίο αντιστέκεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν συμφωνεί. Και τι κάνει γι' αυτό, διότι αν δεν κάνει, θα εξαφανιστεί. Εκείνη. αυτό αυτού πρόκειται, έτσι. Μα πάνε για εξαφάνιση, δεν το συζητάνε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι, ξέρω εγώ, εμεί δεν θα ζήσουμε καν σε γκέτο. Εμεί δεν θα έχουμε ούτε γκέτο να ζήσουμε. Συνεχώ ακούω ανθρώπου γνωστού, φίλου και γνωστού φίλων, οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό. Πάνε να αναζητήσουν την τύχη του. Πάρα πολλοί κόσμοι, ειδικά του τραπεζίτε. Πολλοί Μόνο αυτό ο κόσμο που έχει φύγει έξω, τόσε χιλιάδε άνθρωποι, αν μένανε εδώ πέρα και κάνανε τον ελάχιστο αγώνα, θα είχαμε αλλάξει τα πράγματα. Αυτό ο κόσμο δεν μπορεί να το καταλάβει. Ότι αυτό έχει τη δύναμη. Νομίζει δηλαδή ότι η τράπεζα έχει τη δύναμη. Ο εκάστοτε δωτό, α πούμε, δοσύλλογο, πρωτοπορικό, έχει τη δύναμη και τέτοια. Τη δύναμη την έχει ο καθένα μα. Αρκεί να είμαστε όλοι μαζί. Έξω από κόμματα, έξω από οτιδήποτε, ας πούμε. Δεν έχει σημασία. Εδώ μια κούφτα ανθρώπων, τόσου μήνε, σταματούσε του πληστηριασμού στα πρωτοδικεία. Μια κούφτα ανθρώπων το έκανε. Δεν ήταν πολλοί. Στο ένα πρωτοδικείο ήταν 5 άνθρωποι, στο άλλο 10. Στι καλύτερε περιπτώσει ήταν 30 άτομα. Ποιοι σταματάγανε του πληστηριασμού. Η πολιτική και τα κομματόσκυλα, α πούμε. Όχι βέβαια. Είτε και οι δίκαιοι παρασυνδέσει ρεύματο από μικρέ ομάδε γινόντουσαν. Έτσι. Πανασυνδέσει ρεύματο, του νερού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κτλ. Και, και όλα αυτά. Δίκαιε, ιστορίε, ε... μεγάλη κινητοποίηση η οποία έγινε από 10 ανθρώπου. Φανταστείτε λοιπόν τώρα να είμαστε όλοι αυτοί που διαφωνούμε με όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό το 62% ρε παιδί μου, έστω που μα είπαν ότι ήταν 62%, θεωρώ ότι ήταν περισσότερο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, φανταστείτε, όλοι αυτοί να κάνανε το ελάχιστο. Έστω να μην κάνανε τίποτα. Δηλαδή να κάνουν μια στάση πληρωμών. Προ του πάντε. Για μια εβδομάδα, δύο εβδομάδε. Τι θα συνέβαινε δηλαδή, Θα στέλνανε τα μάτια στο 62% του πληθυσμού να του φέρνει. Ξέρω εγώ τι να πω. Και τώρα θα αρχίσουν και πληστηριασμοί με, τη, με ηλεκτρονική ή δεν είναι πιο δύσκολα τα απο Από 1η Οκτωβρίου, νομίζω, έτσι. Ξεκινάνε. Γι' αυτό δυστυχώς ε, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, το οποίο βρισκόταν μέχρι χθε μαζί μας κιόλας, κινήθηκε στο να ψηφίσει μην έρθει το παλιό, την πάτησε στο προεκλογικό παιχνίδι, αυτό το βρώμικο προεκλογικό παιχνίδι που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και συμμετείχει και η Νέα Δημοκρατία, μέσα σε αυτό, πιστεύω ότι δεν θα είναι αύριο εκεί πέρα, με το που θα αρχίσουν οι νεκτρονικές κατασχέσεις, θα αρχίσουν όλο αυτό το πράγμα, θα αποδειχθεί, δεν υπάρχει νέο, δεν υπάρχει παλιό και δύο εκπροσωπούν το παλιό και δύο εκπροσωπούν το βρόμικο και δύο εκπροσωπούν τη διαπλοκή, τη διαφθορά και την ξενοκρατία τελικά. Δεν είναι μόνο δύο, είναι και οι συνεργάτε. Λέω να για του δύο, δύο οι οποίοι. Διότι και οι άλλοι θα συμμετέχουν, α πούμε. Και το ποτάμι και η Χρυσή Αυγή και δεν ξέρω ποια άλλα κολοκομματάκια είναι εκεί μέσα, α πούμε. Και, τα λοιπά, και το κουβουέ με τη στάση του βεβαίω, να το πούμε και αυτό σημαντικό. Αλλά εγώ φοβάμαι ότι επειδή ο μέγα πρόεδρο τη Δημοκρατία, τη Τάχα Δημοκρατία. Είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε εκλογέ γρηγορότερα από τότε και έδωσε ένα διάστημα ενό έτου. Ότι πιο πριν δεν θα γίνουν εκλογέ, γιατί για να το λέει αυτό κάτι του έχουν πει, κάτι του έχουν ψιθυρίσει στο αυτή Όπω είχε ψιθυρίσει νυπούλια η πρόεδρο τη Βουλή τότε και τα λοιπά τα σχετικά και τα ζούμε σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτοί έχουν σχεδιάσει άλλα πράγματα. Και επομένω αυτό που θα έχουμε θα είναι καταστολή. Γι' αυτό πρέπει να φερθούμε έξυπνα και να προηγηθούμε τον δικό τους σχεδίων. Ήδη δηλαδή ξέρω ότι, θα το πω κιόλας εντάξει γιατί το έχουν δηλώσει και δημοσίως, το ΕΠΑΜ οργανώνει hackers, επανήτες, εδώ και πάρα πολύ καιρό, μήπως μπορέσουν και κάνουν κάτι με τους πληστηριασμούς. Και όχι μόνο, έχουν αναρτήσει και οδηγίες στο διαδίκτυο, τι να κάνουμε αν μας κόψουν το ίντερνετ κτλ. Δηλαδή, κάποιοι οργανωμένα εδώ και μήνε ξέρουν τι θα συμβεί, καταλαβαίνουν τι θα συμβεί και οργανώνουν. Μην ξεχνάμε ότι πανευρωπαϊκά και στην Αμερική, το, τα κινήματα όπω και το κίνημα των πειρατών γεννήθηκαν από μια τέτοια ανάγκη. Βέβαια. Να χτυπηθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όλο αυτό το ωραίο που μα παρουσιάσε πρώτο το Πασόκ και το ο ΣΥΡΖΑ το έχει απορροφήσει ολόκληρο, το έχει κάνει ατζέντα Ναι. Και δεν είναι απλώ η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ότι θα κατράφουν τα σπίτια. Αύριο το πρωί, α πούμε, μα κλείνεται το Ιντερνετ και αυτή η μικρή η ελάχιστη φωνή που έχουμε εμεί και μα ακούνε τέσσερι άνθρωποι παρά δύο, ε, δεν θα μα ακούνε. Και οι εκπομπέ που αναρτούμε στο διαδίκτυο για να τι ακούει κάποιο άλλος, ξέρω εγώ, κλπ, δεν θα μπορεί να τι ακούσει. Ας πούμε. Τον Κασιμάτι δηλαδή που τον βγάλαμε τώρα, δεν θα μπορεί να τον ακούσει κανένα. Θα τον αποκλείσουν, ε, ήδη είναι αποκλεισμένο, το ξέρουμε αυτό. Είναι με στη λίστα τον αποκλείσει κανένα από τα μέσα μαζική ε, εξαπάτησης. Οπότε καταλαβαίνει ότι εάν χάσουμε αυτή την επαφή, δηλαδή την επικοινωνία, ε, και τη δύναμη τη διάχυση τη πληροφορία από τα χέρια μα έχει τελειώσει η υπόθεση. Γι' αυτό πρέπει να οργανωθούμε σε ένα ε, τέτοιου είδου αντάρτικο, θα το έλεγα. Ή, διότι και αυτό είναι ένα αντάρτικο, έτσι το να. Είναι μια μορφή αντίσταση. Ναι, διότι δεν μπορεί α πούμε όλοι οι στρατοί να έχουν εγχειρίδια ψυχολογικού πολέμου κτλ. Το τι φυλάδια θα πετάξει, τι θα πει στον εθνό, πώς... Την προπαγάνδα δηλαδή. Δεν μπορεί αυτοί να έχουν όλα τα χαρτιά στα χέρια του και εμεί τίποτα α πούμε. Έτσι δεν είναι. Πρέπει και εμεί να οργανωθούμε με τον δικό μα τρόπο. Πώ θα διακινήσουμε την πληροφορία. Πώ θα κρατήσουμε τον κόσμο ζωντανό, ξύπνιο. Να μην παρετηθεί. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Από την επόμενη ακριβώ μέρα, από αύριο, από Δευτέρα, πρέπει αυτό το ποσοστό, το οποίο αν είναι τόσο μεγάλο όσο φαίνεται, τη εποχή, να μετατραπεί, κατά τη δικιά μου γνώμη, σε μαχητικό ποσοστό. Μαχητική αποχή. Οι άνθρωποι που πήγαν και ψηφίσανε και ψηφίσανε κόντρα, Που δεν θα πήγαν και πια και ψηφίσαν κόντρα σε αυτή την καταστροφή που γίνεται τώρα. Επίση και αυτή, σε μια μαχητική στάση από τη Δευτέρα ακριβώ, την επόμενη μέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ένα μαύρο απέναντί μας, ακόμα μια φορά. Ένα μαύρο μέτωπο το οποίο ακόμα είτε είναι μια δίθεν κεντροαριστερή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ, είτε ψήφο ανοχή, είτε ένα μεγάλο συνασπισμό, ένα μαύρο μέτωπο των μνημονίων, σε κάθε περίπτωση έχουμε απέναντί μα αυτό το μέτωπο, και από την επόμενη μέρα θα είναι χρέο να το συντρέψουμε. Κοίταξε, μπορούμε να σκεφτούμε το εξή: Ότι από την επόμενη μέρα αυτά τα καθήκια όλα εκεί μέσα, θα συνεργαστούν και Νέα Δημοκρατία, Βασόπο, Ποτάμι, Χρυσή Αυγή, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι θα ψηφίζουν. Κάποιοι τάχα θα φωνάζουν, αλλά θα λένε δεν μπορούμε να βγούμε από την Ευρώπη, όπω λέει η Χρυσή Αυγή, όπω λέει και το Κουβέ, δεν μπορούμε να βγούμε την Ευρώπη και από, από την και από Εθνική Έτρο, Έτσι. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν οι εθνοπροδότες θα είναι εκεί να παραμυθιάζουν τον κόσμο και από πίσω ο Ολλανδός γκαουλάιτερα ας πούμε, ο Ολλανδός πρωθυπουργός θα κυβερνάει. Το ESM θα στέλνει τους νόμους γραμμένους από πριν και θα λέει πώς θα εξοντωθεί αυτό ο λαός. Είμαστε σε πόλεμο. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Είμαστε εντελώ σε πόλεμο. Έστω και ένας με όπλο να εμφανιζότανε Γερμανός στο δρόμο ή Ολλανδός, <τυχώς> θα είχαμε αντάρτικο την ίδια στιγμή Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα Και επειδή δεν μπορούμε να επικαλεστούμε Το, το άρθρο του συντάγματος που λέει Ότι εμείς πρέπει να προστατεύσουμε το συντάγμα Μια δηλαδή, χαρά μπορούμε το 120 Μπορούμε το 120 Αλλά θα μα πούνε τρομοκράτε, Γιατί θα πάμε τρία άτομα να κάνουμε κάτι Και πέντε και δέκα Θα μα πούνε τρομοκράτε και να μας χώσουν μέσα Πρέπει αυτό να είναι παλαϊκό Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με κόμματα Πρέπει να το καταλάβουμε ναι. αυτό που πρέπει. Δεν γίνεται με κόμματα. Μόνο με κινήματα, με κινηματικέ οργανώσει μπορεί να γίνει αυτό που πρέπει. Και με το λαό μπροστά. Εννοείται. Εννοείται. Γιατί αυτά ας πούμε, θα τα στελεχώσει ο λαό. Όχι κάποια κομματόσκηλα που μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο και φτιάχνουν ο καθένα το δικό του κομματάκι κτλ. Και, και προσπαθεί να πάρει την ε, κρατική επιχορήγηση για να κάθεται εκεί πέρα να το παίζει αδίσταση κτλ. Τον έχω μπροστά μου αυτό που πρέπει. Τον έχω. Ναι. Θα, θα, θα βγει πούμε, ο λαφαζάνη αύριο, θα βγει το κουκουέ, θα βγει ο οποιοδήποτε. Μέσα στο κοινοβούλιο, γιατί να αποχωρήσει και να πει: Αυτό δεν είναι κοινοβούλιο και τα λοιπά, και αποχωρώ, θα βγει και θα πει ότι δεν μπορεί στο ναό τη δημοκρατία να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο και να πληγώνετε τη δημοκρατία. Και τέτοιε μαλακίες θα λένε. Και τι θα ακούει ο κόσμο, Ότι υπάρχει ο νεό τη δημοκρατία και ότι έχουμε δημοκρατία. Απλώ δεν συμβαίνει και πολύ καλά πράγματα. Ο νεό τη δημοκρατία, τα παλιά και του όφωνα. <laughs> ναι, δηλαδή. Ε, εδώ έχω, τον έχω μπροστά μου τον κύριο αυτό, που λέω ο λόγο, έχω φωτογραφία του μπροστά μου ε, δημοσίευμα του Guardian. Ε, με τίτλο Ιδού πραγματικό Πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Ο, ο κοστούματο ο Ολλανδό με τι υπερεξουσίες». Αυτό δεν είναι δημοσίευμα κανενό νομοσολογικού site. Ούτε και ακροαριστερού. Ούτε ακροαριστερού. Δεν είναι προκήρυξη παναστατική οργάνωση. Mm -hmm. Δεν είναι τίποτα τέτοιο. Είναι του Guardian. Άρθρος, είναι Guardian. Ο mm -hmm. υπερπροθυπουργό, τον οποίο το όνομά του δεν το συνηθίζουμε γιατί είχαμε πάθει στο χρόνο του Ράχενμπαντ. Mm -hmm. Και αμαρτία είναι να μην ξέρουμε ποιο κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Ε, Μάρτιν Φέρβελ. Με υπερεξουσίε, πάνω στον προπολογισμό του κράτου, πάνω στην υγεία, πάνω στα πάντα. Και με την ηλογερμανική Συνέλευση, που έχουμε πει πολλέ φορέ για αυτή τη συνέλευση, ελειτουργία. Κανονικά. Με τον κύριο, πώ λέει αυτό τη... το συμπαθικό μπεκρούδια και ο οποίο είναι το χοντρίνο με το μουστάκι, το χάνουμε τον Το φούχτελ. Το κύριο φούχτελ, το φούχτελο, που λέει και η κυρία Μάρκετ. Το κύριο χούχτελ, που λέω εγώ. <laughs> ε, ε, κοίταξε αυτό. Ε, πώς... Ξαναπέστε το, το όνομά του γιατί. Μάρτιν Φερβέη το μαθαίδε. Μάρτιν Φέρπερ. Έχει τραγουδιστό, μα. Αυτό, θα είναι ο πραγματικό πρωτυπου, αλλά θα υπάρξει νομίζω, κάνω πρόβληση, τώρα έχω μπροστά μου τη γιάλ. Θα υπάρξει και ένα άλλο πρωτυπουργό, ο οποίο θα είναι ένα πρωτυπουργό που όλοι αυτοί που θα συστοιχηθούν κατά τον επιλέξω, ένα τεχνοκράτησή, προϊόντα, τον ξεγωτή κτλ. Για να δείξουμε ότι ομονοούμε όλοι για να έρθει η ανάπτυξη και να πάει μπροστά η Ελλάδα. Θα το ζήσουμε. Άλλη μια Κάποτε ήταν στρατηγή, τώρα είναι τραπεζίτε. Κάποτε κάναν κυβερνήσει Εθνική Ενότητα και επιλέγαν έναν κακομίρι του 3% το κόμμα του Μεταξά και τον κάναν το πρωθυπουργό, γιατί τον είχαν ανάγκη. Τώρα είναι τραπεζίτε. Και μπορούν να επιλέξουν έναν νέο Παπαδήμο, έναν κύριο Πρωθυπουργόπουλο, έναν οποιοδήποτε από αυτά τα τραπεζικά κουμάσματα και να τοποθετηθεί πρωθυπουργό. Και αυτό βέβαια στην θα είναι του κύριου Φερβέ ο οποίο με τη σειρά του στην είναι ανθρώπο. Στην Ευρώπη και στον πλανήτη. Γι' αυτό λοιπόν, λέει η Κατερίνα Γόγου, ξέρω ότι ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο νου είναι ο στόχος. Το νου σας, ε. Με αυτό το ωραίο, να αποφορτήσουμε να ακούσουμε τραγούδι και να χαιρετήσουμε. Χούτερς, 25 ώρες ημέρα. Από εδώ ήρθε η ώρα να σα χαιρετήσουμε. Μια ακόμα εκπομπή τη Ιστία Ανομία ήδη στο τέλο τη. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή ε, και μάλλον πιο πριν. Με την Πέμπτη να μεσολαβεί. Την Πέμπτη ναι, που μεσολαβεί η Πάξη Να δούμε και σήμερα τα αποτελέσματα, ε! Να δούμε τα αποτελέσματα, να έχουμε γνώμη από την Πέμπτη. Ναι, εννοείται. Ε, να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά τον σταυματολόγο κύριο Ιβέρου Κασιμπάτη για την επικοινωνία του μαζί μα. Και... Σας χαιρετάμε. Πώς θα χαιρετήσουμε? Καλή ελευθεριά. Καλή αντάμωση στο μέτωπο. Καλή Και... αντάμωση στο 1R10. 10 <laughs> δεν, <είχαμε, laughs> δεν είχαμε κλειστό το μικρόφωνο. Δεν παρετούμαστε. Αγώνα συνεχίζεται. Γεια σας. Φυλάκησης παντός προσώπου, ανευτηρήσεως ή ασβήποτε ή ήτι τη ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψη. Απαγορεύεται πάσα συνάτρισης ή συγγένρωσης εν κλειστό χώρο ή εν πέτρο. Πάσα τη θα διαλύεται δι'α τον όπλο. Μέχρι νεωτέρα διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία τα της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών.